Σε απόγνωση ασθενείς. I stop. I stop. I stop. Σε απόγνωση ασθενείς. <Τι> αναμένουν έως και 8 ώρες στην εφημερία. Δεν είναι λογικό και να αναμένουν 8 ώρες στην εφημερία και κυρίως να είναι σε απόγνωση ασθενείς. Το λέει ο Υπουργός. Γνωρίζει ο Υπουργός τι ακριβώς συμβαίνει στην Υγεία. Γνωρίζει πώ νιώθουν οι ασθενείς. Οπότε μα περιγράφει πώ συμπεριφέρονται και τι κάνουν οι ασθενεί. Σε απόγνωση Άδων άδωνη εμφανίστηκε τελικά στο ΜΕΓΑ επειδή διαμαρτύρεται όλο τι προηγούμενε μέρε διαμαρτυρόταν ότι δεν του πιώνει τον, τον Άδων Γιριά, δεν του δίνουν θέση και φωνή και μικρόφωνο να υπερασπιστεί τα θέματα τη δημόσια υγεία γιατί συνεχώ το ΜΕΓΑ κάνει μια έρευνα τελευταία εβδομάδα για την υγεία και παρουσιάζει από το κεντρικό δελτίο. Τα χάλια, την πραγματικότητα, την απλή πραγματικότητα, την καθημερινή, ο καθένας μπορεί να το δει, όποιος πάει σε νοσοκομείο, της υγείας. Βγήκε λοιπόν χθες και πολύ καλά κάνανε και, και τον βγάλανε στον Νίκο Ευαγγελάτο και μας διαφώτισε, έδωσε τη δική του οπτική και μας μίλησε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το μεγαλύτερο στήχημα τη Υπουργική μου αυτής θητείας θα είναι, μέχρι να φύγω, να έχουν μειωθεί οι χρόνες να μονεί στην εφημερία. Μπράβο! Δουλεύω πολύ εντατικά γι' αυτό Πατριώτες, Δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα που λύνεται αυτόματα Προσέξτε όμως το, αυτό που είναι το δημοσιογραφικό το πρόβλημα Ξαναλέω τον τίτλο Σε απόγνωση ασθενείς αναμένω 8 ώρες νεφημερία Τώρα περιμένω 8 ώρες νεφημερία Εδώ λοιπόν ο Άδων Γιωριάδης λέει ότι είναι στοίχημα προσωπικό ε, Να μειωθεί ο χρόνος αναμονής στις εφημερίες Ε, ωραίο είναι το στίχημα το προσωπικό Είμαι σίγουρος θα τα καταφέρει, θα δώσει τη μάχη Θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα Θα μειωθούν οι ώρες της εφημερίες Όπως τέτοιο στίχημα είχαν δώσει και οι προηγούμενοι υπουργοί Και τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ Και νομίζουν 8 ώρες οι εφημερίες στην Ελλάδα Μετά από πολλού κόπους ο, ε, ο ίδιος ανέφερε ότι είναι ε, δικό του στίχημα Και ξεκινάει τώρα η δικολαβική λογική του Γεωργιάδη Ε, το πρώτο επιχείρημα είναι ότι ναι, επί μου, επί μερών μας, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα δεν πάει καλά. Πριν πέντε χρόνια, πριν δέκα χρόνια πήγαινε καλά. Είναι το πρώτο επιχείρημα, το κάνουν σε όλα τα θέματα και κύριο το κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Έτσι λοιπόν το έκανε και σε αυτό το θέμα. Αναμένως 8 ώρες νευμερία. Τώρα περιμένω σοκτόρες στην Λέει πριν από 5 χρόνια δεν περιμένω σοκτόρες. Μα είναι από τον κύριο από 10 χρόνια δεν περιμένω κύριε πριν ώρες. Υπουργή, μπορεί να περιμένω πριν από 15 χρόνια δεν περιμένω Τώρα. τώρα του. τους Τώρα τους <Το> τώρα Τι τους ήρθε από το λέτε τους... αυτό, ε, ε, τώρα ένα λεπτό δεν Άρα εκείνη η προπαγάνδα Όχι η θα ρωτήσω, προπαγάνδα προπαγάνδα δεν, δεν είναι προπαγάνδα Όμω τα Διαφωνώ, διαφωνώ Διαφωνώ ριζικά και, και κάτω από αυτό που λέτε Οριστε ένα 38 επιχείρημα Τόσα χρόνια και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15 χρόνια Είχε διαμαρτυρηθεί κανείς Όχι, αυτό είναι το επιχείρημα ότι ναι εγώ είμαι δολοφόνος Αλλά άλλοι. Πού το πρόβλημα, γιατί δεν λέγατε για του άλλου και λέτε μόνο για μένα. Αυτό είναι επιχείρημα λογική υπουργού τη σημερινή κυβερνήσεω ότι αφού πάντα περιμένατε στι αναμονέ, γιατί διαμαρτύρεστε τώρα που περιμένετε στι αναμονέ. Εν τω μεταξύ, να του πει κάποιο ότι πάντα διαμαρτυρόμασταν για τι αναμονέ και πριν πέντε και πριν 10-15 χρόνια και εκλέγαμε κυβερνήσει ω λαό συνολικά, γιατί είχαν ω πρώτη προτεραιότητα το θέμα τη υγεία και μα λέγανε θα σταματήσουν ή θα μειώσουν τι αναμονέ. Ότι ήταν δικό του προσωπικό στίχημα και ψήφισε ο λαό. Και φτάσαμε στο σήμερα και έχουμε 8 ώρες αναμονή στα νοσοκομεία. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Αν δεν πιάσει αυτό, η δεύτερη τακτική, το δεύτερο επιχείρημα είναι τι ακριβώς γίνεται σε άλλες χώρες. Να φέρνω ένα άλλο παράδειγμα, υπάρχει μια γνωστή δημοσιογράφος, η κυρία Μαρία Δαναξά. δεν είναι φίλη της Ν.Δ. ούτε φίλη του Αδόνητος Γεωργιάδου, τι ξέρετε η κυρία Δεν Αξά φαντάζομαι. Έχω ανεβάσει άρθρο της κυρίας Δεναξά πριν από 10 μέρες που παρουσίαζε του μέσου χρόνου αναμονής ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία. Μέσο χρόνο αναμονής 22 ώρες. Μπράβο! 22 ώρες! Y quesi per favor, un filtro per l’amor, mi disse. “ Meos son son a muníicos y diores. Ξέρετε τι ΑΕΠ έχει η Γαλλία 4 τρισεκατομμύρια. Ξέρετε τι έχει η Ελλάδα 200 δισεκατομμύρια. Αυτό τώρα δεν το Στη καταλαβαίνω. Με την Γαλλία σε των 4 τρισεκατομμυρίων η δικιά σα δημοσιογράφος, η κυρία Δελαξά, ανέβασε μέσω χρόνια Αλλά μόνο Και μου παίζετε στο δελτίο σα Ο... αναμονή 8 ώρε. Ο... Δεν τρέπεστε στο Μέγκα που παίζετε τι 8 ώρε. Στον Παρίσι, η Παριζιάνη, η Έρμη Παριζιάνη, κακόμηρη. Περιμένουν σχεδόν ένα 24ωρο. Πάνε σήμερα, δηλαδή, με ένα επίγον και φεύγουν αύριο. Αυτά στην φτωχή, εγκαταλελειμμένη, έρημη Γαλλία. Εμεί εδώ που έχουμε 8 ώρε είμαστε πάρα πολύ καλά. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Να του δοξάσουμε, να του ευλογήσουμε. Τι άλλο να κάνουμε, να του ευχαριστήσουμε, να του ξαναψηφίσουμε που έχουν καταφέρει να είναι τα πράγματα καλύτερα από τη Γαλλία. Αυτό είναι η λογική. Απευθύνεται προφανώ σε ηλίθιου. Και πιάνει όμω αυτό το επιχείρημα, γιατί πολλοί κόσμο το εγκρίνει, το επεξεργάζεται και λέει ναι, είμαστε πολύ καλά σε σχέση με τη Γαλλία. Η σύγκριση γίνεται μόνο και δεν γίνεται στο μισθό τη Γαλλία, δεν γίνεται στι άλλε παροχέ που μπορεί να έχει η Γαλλία, δεν γίνεται στην ποιότητα ζωή τη Γαλλία. Όχι. Ε, το ίδιο είχε κάνει και στην πανδημία, αν θυμόσαστε, με το Βέλγιο. Μας ήταν 12 φορέ πάνω από το Βέλγιο τότε. Ε τώρα είμαστε 3 φορέ κάτω από την Γαλλία στι αναμονέ. Όλα αυτά λοιπόν. Λέγονται από Υπουργό Πρωθυπουργός, του οποίου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να προαναγγείλω ότι θα πει ο κύριος Πρωθυπουργό, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Καθάριο έχει ένα ρόλο. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά πέντε χρόνια που είναι Πρωθυπουργό, έχει αποδείξει ότι η υγεία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. <σο> <σο> <ΛΟ> Τελικά στην υγεία είναι όλα τέλεια. Γιατί όταν παρουσιάζεται όλα θα τέλεια. Θα Άρα λοιπόν είναι τρελή αυτή που λένε ότι έχουμε πρόβλημα στην υγεία. Ακούστε. Λοιπόν, τέλειο στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Το ερώτημα είναι, σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει κάνει πρόοδο. Είναι καλύτερα από πριν από πέντε χρόνια ή χειρότερο, Ιδού το ερώτημα. Τώρα τα Ευαγγελάτου αν είναι όλα τέλεια, γιατί τα παρουσίαζε όλα τέλεια. Και μάλιστα και πολύ καλύτερα και πιο τέλεια. Πιο πρώτα. Πόσο πιο μπροστά να πάμε. Και στο συγκεκριμένο τομέα, εδώ έχουμε ε, καταφέρει να είμαστε μπροστά από τη Γαλλία. Η Γαλλία τρώει τη σκόνη μα. Κάθονται εκεί οι Γάλλοι και περιμένουν, και εμεί εδώ τελειώνουμε στο 8ωρο. 8 ωρο. Και το θεωρούμε καλό, επειδή κάποιο άλλο έχει 22. Κάποιο άλλο δεν έχει καν νοσοκομείο. Γιατί δεν έκανε τη σύγκριση με την Αγγόλα. Προφανώ σε κάποιε γειτονιέ, σε κάποιε πόλει, κάποια χωριά δεν έχουν καν νοσοκομείο και δεν ξέρουν καν τι είναι νοσοκομείο. Μπορεί και η Αγγόλα να είναι σε καλή κατάσταση. Κάποια άλλη, εμπά περιπτώσει, χώρα που δεν είναι σε τέτοια κατάσταση. Άρα πάμε πάρα πολύ καλά και του κάνει ο Βαγγελάτους αυτή την ερώτηση και έρχεται και η απάντηση που περίπου φαντάζεστε. Το ερώτημα είναι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο είναι καλύτερο από, πριν από πέντε χρόνια ή χειρότερο; Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Ευτυχώς. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Μπράβο τους! Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Είναι, είναι πολύ, καλύτερο. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Πολύ καλύτερο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει 8 ώρες αναμονή. 8 ώρε. Έχει θείαμα για το 8 ώρο. Δεν θυμόσαστε που λέγαμε το 8 οχτάωρο της δουλειά εννοούσαμε. Εδώ είναι η αναμονή στα νοσοκομεία. Αλλά είμαστε πολύ καλύτερο από τη Γαλλία που είναι 22 ώρες. Να θυμηθούμε και να φέρουμε στο μυαλό μας, να το φρεσκάρουμε, πόσο καλύτερο είναι τώρα, τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τελικά στην Υγεία το είναι το όλα τέλεια. Το, το ερώτημα είναι... Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγεία έχει κάνει πρόοδο, είναι καλύτερο από πριν από πέντε χρόνια ή χειρότερο. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Την έχει διαλύσει την υγεία. Αν δεν έχει λεφτά, αν δεν έχει χρήματα, να πα στην ιδιότητα, χαίρετε. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή Γάζα και έκανα μια εβδομάδα να την αλλάξω. Δεν με δεχόντουσαν. Θέλαμε να κλείσουμε ραντεβού μέσω ίντερνετ και έλεγε α πούμε μετά από ένα μήνα. Για μια αλλαγή τώρα, έτσι, ψιλοπράγμα. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Υπάρχει στους διαδρόμους Πάνω σε φορεία που τα λένε αυτά Κάτι πρέπει να γίνει Εγώ προσωπικά είμαι από τις 6 ώρα το πρωί και τώρα φεύγω Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο Καλδιακό επεισόδιο Από κέντρο υγείας 3,5 ώρες έκανα να έρθει ασθενοφόρο Οπότε ποια περιοχή Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο Το παιδί μου διαβητικό Πήγαμε. 30, με 30 εμέ από και μου λένε περίμενε. 7 ώρε. Λέω το παιδί μου και το έκανα να τσακωθώ μόλι. Σήμερα το εθνικό σύστημα υγεία είναι καλύτερο. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Δεν βγάζουμε άκρη. Πολλέ φορέ αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία, να έχουμε να πληρώνουμε ασφάλειε, μόνο και μόνο για το γεγονό ότι κάποια νοσοκομεία δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν εμά του ίδιου. Η απάντηση είναι, είναι, είναι πολύ καλύτερο. Έχουμε φτάσει σε σημείο που να μην φτάνουν να βγουν οι βάρδιε, το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό είναι ελάχιστο. Έχουν Φύγει φέτος μόνο 24 άτομα και θα έρθουν, μας λένε, περίπου 9. Η απάντηση είναι, είναι πολύ καλύτερο. Δεν έχει τίποτα. Μαξιλάρια από το σπίτι, σεντόνια από το σπίτι. Οι γιατροί δουλεύουν, παιδιά, 24 ώρες στα χειρουργεία Είχαμε άνθρωπο με έκτακτο περιστατικό και κάνανε να το πάρουν γύρω στις 12, 14 ώρες. Λίγο ακόμα θα φτάσετε το Παρίσιο. Λίγο ακόμα η συγκεκριμένη κυρία είναι εκτό γραμμή. Τι 12-14 ώρε, 8 είναι. 8. Στην Ελλάδα έχουμε κατακτήσει το 8ωρο. Βγαίνει εδώ η κυρία και λέει δεν έχει μαξιλάρια, δεν έχει σεντόνια. Τι να τα κάνει όλα αυτά. Φέρνει τα δικά σου να νιώθει σπιτικό περιβάλλον. Υπάρχει καλύτερο. Πώ το κάνουμε αυτό στο φαγητό. Προτιμούμε όλο το σπιτικό φαγητό ή οτιδήποτε έχει αναφορά στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, ήταν είσαι στο νοσοκομείο, από το να τα σεντόνια, Τα ψυχρά του νοσοκομείου που είναι και εξεφτισμένα και χιλιοχρυσιμοποιημένα, φέρνει στα δικά σου για να φτιάξει το χώρο σου. Να νιώθει όμορφα. Όλα αυτά είναι ε, απαντάνε στο γιατί είναι καλύτερο σήμερα το σύστημα υγεία. Αυτά που λέω εγώ εδώ, που δεν τα πιστεύω, ε, νομίζω μια κυρία μάλλον τα πιστεύει, γιατί στη Θεσσαλονίκη που είναι άλλο Γιουριά και έκανε μια περιοδία εκθέσει, τον κυνηγούσε για να πάει να του πει ότι πόσο καλά τα κάνει. Είναι έχετε παράδειγμα. Όχι, κανένα και... λαφέ να πάω μαζί του. και να δώσω συγχαρητήρια για αυτόν τον άνθρωπο πάμε, πάμε. σήμερα που μας κυβερνάει και φωνάζουν και βρίσκονται το το τον κυνηγούσε και από πίσω να τον αγγίξει να τον φιλήσει, να τον αγκαλιάσει και δεν, τον άφηναν, δεν την άφηναν οι φρουροί και τελικά οι φρουροί της επαναστάσεως τον ά, την άφησαν την κυρία και πήγε και τον άδωνε άφησαν και έτσι σμίξανε και φάνηκε η αγάπη του λαού γιατί αυτή η κυρία φαντάζομαι αποδέχεται ότι το 8ωρο αναμονής στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από το 22ωρο της Γαλλίας και ότι στο Βέλγιο τουρίξαμε του Βελγίου τα το, γερό της πανδημίας, ότι συνολικά το σύστημα υγείας τώρα είναι πολύ καλύτερο, ότι δεν χρειάζεται να διαμαρτυρόμαστε. Καντάζομαι αποδέχεται όλα αυτά που είπε και ο Άδωνης, είπαμε να το πάμε την υγεία σήμερα. Αυτά που είπε ο Άδωνης όταν συναντήθηκε με έναν γιατρό έξω από το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, συνδικαλιστή γιατρός, όμως γιατρός. Φόρουσε τα γιατρικά εκεί ρούχα και ανοίξαν έναν διάλογο. εντάξει, εντάξει, Σα παρακολούν πολύ σ σ σ σ να μιλάτε λίγο το σωστά γιατί μιλάτε σε ένα γιατρό του μοσοκομείου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ξεπερνάμε τον εαυτό μας για να κάνουμε περισσότερες εφημερίες για να βγει το πρόγραμμα ξεπερνάμε τον εαυτό μα ξεπερνάμε μασικές προσλήψεις και κίνητα και τα παραμένουμε, δεν μπορεί η Ελλάδα έξι, Ποιο απαγορεύει στην Ελλάδα να κάνει προσλήψει για να σώζονται Έλληνες. Ποιο είναι αυτό που έχει απαγορεύσει και έχουμε εδώ τον γιατρό που λέει ότι θέλουμε προσλήψει, δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Λοιπόν, θυμάμαι, δεν φτάνουμε, τρέχουμε και όλοι ξέρουμε τι γίνεται όταν βλέπουμε του νοσηλευτέ στα νοσοκομεία. Όταν βλέπουμε του γιατρού, αυτοί κρατάνε όλο το εθνικό σύστημα υγεία για να βγαίνει με αυτή την αλαζονία και να κομπάζει ο Υπουργό και να λέει ασυναρτησίε και μειωτικά προ τον λαό πράγματα. Και βγαίνει εδώ, στην απάντηση του προ τον γιατρό και του λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψει. Ποιο έχει αποφασίσει ότι δεν θα γίνουν προσλήψει, ποιο έχει δώσει τέτοια προτεραιότητα στον τόπο αυτό να μην παίρνουμε γιατρού και να δίνονται αλλού τα λεφτά. Και ποιο αποφάσισε όταν χρειάστηκε να, για παράδειγμα, να χρηματοδοτηθεί μια αεροπορική εταιρεία μέσα στην κρίση με 120 εκατομμύρια ένα βράδυ. Ποιο δεν υπήρχε τότε, απαγόρευση. Η προτεραιότητα τότε. Επέτρεψε να φύγουν αυτά τα λεφτά και, και να πάνε εκεί. Η πιο παλιά, μια άλλη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να ενισχύσει τι τράπεζε. Ενώ δεν αποφασίζουν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία. Και καμαρώνουν που είναι 8 ώρο, που συμβαίνουν όλα αυτά και που ρίχνουν στου Παριζιάνου που είναι 22 ώρο το χρονικό διάστημα που περιμένουν. Ε, αφού δεν έπιασε και αυτό το επιχείρημα απέναντι στον γιατρό, και συνέχιζε ο γιατρό και του έλεγε διάφορα για τι προσλήψει ότι κάτι πρέπει να γίνει. Μετά χρησιμοποιήσε το άλλο επιχείρημα. Ε, βάζω ταμπέλα στον απέναντι και συνεχίζω. <ΡΟΤ> να, να, να, να, καλύτερα, να γίνει, να να να κάνει, να πλά, γίνει γιατί εισήμα, την ώρα που στέλνετε, που δεν κάνετε προσλήψει αυτή τη στιγμή, γιατρός, και συνάδελφό μα κατέρεσε και ζητήσατε και συγγνώμη, συγγνώμη και όλα στη συνάδελφα που λιποθέτησε και δεν έχουν γίνει προσλήψει από τότε. Σα παρακαλώ πολύ κύριε Γεργιάδη ο τρόπο ο δικό σα είναι. Ή σε κουκουέ. Παλιά έλεγε σε κάποιον άλλον, ή σε ανταρσία. Άρα δεν μπορούν όλοι αυτοί να έχουν άποψη, οι οποίοι δουλεύουν κιόλα. Είναι μέσα. Το θέμα εδώ είναι τι είναι κάποιο, ή αν είναι σωστά αυτά που λέει, Ό,τι και αν είναι αυτό ο κάποιο. Όχι. Βάζει την ταμπέλα, αλλάζει τελείω το πεδίο εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ μειωτικό ο τρόπο που μιλάει στον γιατρό, πολύ ευγενή και ανθεκτικό ήταν ο γιατρό. Και κάποια στιγμή υψώνει τον τόνο τη φωνή ο υπουργό απέναντι στον γιατρό και του μιλάει για το σύστημα. Σας σας σας παρακαλώ σας. πάρα πολλά. Από ήταν ευχαριστώ το στο σύστημα. αυτό που κάνει στο σύστημα για τρία. Ένα ευχαριστώ τι νοσηλευτέ που συμμετέχει το βράδυ. Σας το σύστημα προχωράει είναι όρθιο ζωέ. Αυτό κάνει το σύστημα. Οι νοσηλευτέ σώζουν ζωέ. Το σύστημα και οι κυβερνήσει κάνουν ότι μπορούν να κάνουν την των στην να σώσουν Και σε με Όλων αυτών και όλων των κυβερνήσεων σε ασθενοφόρα, σε υποδομές, σε προσωπικό έχουμε και νεκρούς από αυτό το σύστημα που το διοικούν έτσι όπως το διοικούν και με αυτές τις προτεραιότητες που δίνουν οι κυβερνήσεις που εκλέγονται για να το έχουν ως πρώτη προτεραιότητα και να μας απαριθμούν τα στοιχήματά τους τα προσωπικά. Αυτά συμβαίνουν στον χώρο της υγείας με τον Υπουργό και μια βόλτα που έκανε σε ένα κανάλι. Και Στα, στην Θεσσαλονίκη έξω από νοσοκομείο και μέσα βέβαια σε νοσοκομείο γιατί έχουμε και άλλα θέματα ένα από αυτά είναι η γρήπη Α, παραμένουμε σε θέματα υγιές η γρήπη όπως την χαρακτήρισε την ακρίβεια χτες ο Κωστή Χατζηδάκης Δεν μπορούν να περάσουν, να πάνε ψωμίρε, παιδιά. Πώ να βγει ο κόσμο, που ήταν 500 ευρώ, άνθρωποι με παιδιά, σύνταξη για το όμορφο και τη Παναγία. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να πρωτοπληρώσουν, βλέπετε. Τα κρεμμύρια έχει 1,5. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Δεν φτάνουν, ναι. Και δεν ζούμε όπω ζούσαμε καλύτερα. Ζούμε όλο και χειρότερα. Εγώ εγώ έχω το σύζυγο πριν 500 ευρώ και τάνη μέρα έχουν φύγει η αγάπη μου και ένα μαγάρι που μου τα έχει τιακουλέψει. Αυτή, Αυτή είναι, είναι η, η χάδη κατάσταση. Πράγμα. Γενικότερα, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Πολύ ακρίβεια παντού. Σούπερμάρκετ δεν μπαίνεις. Βλέπεις θα πάρεις δύο δεκάρες. Δεν προλαβαίνεις να τα πάρεις, βέβαια. Πας στο σούπερμάρκετ, φεύγεις με. Δεν ξέρω με τι θα φύγουμε τώρα. Μποράμε να φύγουμε και ξαφράκων το πάντων. Whoa! Μποράμε να φύγουμε και ξαφράκων το τέλος πάντων. Νάμα νάμα νάμα νάμα νάμα Και τέλος πάντων Ξευράκονται στα νοσοκομεία, ξευράκονται στα σούπερ μάρκετ. Γενικώ παίζει πάρα πολύ αυτό όπω ακούσατε. Μονολογούν οι άνθρωποι, βλέπουν την κάμερα. Ψυχανάλυση είναι. Πα στο σούπερ μάρκετ, βλέπει αυτά που βλέπει, κοιτά το πρωτοφόλι σου. Οι τιμέ τραβάνε μια πορεία ανωδική. Εδώ και δύο χρόνια, επειδή φταίνει η Χούθη, επειδή φταίνει η Ουκρανία, επειδή φταίνει ο καιρό, επειδή φταίνει οτιδήποτε άλλο. Εκτό από την κυβέρνηση που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, τα καρτέλ που ευνοεί και όλοι οι υπόλοιποι, και βλέπουν μια κάμερα και αρχίζουν και ανοίγουν την καρδιά του, κάνουν σκέψει. Είναι μια ωραία μορφή σύγχρονη ψυχανάλυσης, Δεν ξέρω πού οδηγεί και αν μπαίνει μια τάξη. Αλλά όμω κάποιο τα λέει κάπου ξεσπά, τα παίρνει και ο δημοσιογράφο, θα πάει τα μοντάρι, τα βγάζει το βράδυ, τα βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και περνάμε πάρα πολύ όμορφα, τουλάχιστον έχουν ακουστεί στη δημόσια σφαίρα. Είναι κάτι κι αυτό. Δεν το υποτιμούμε. Η δημόσια σφαίρα έχει και ευρωβουλευτέ. Ένα από αυτού, νέο ευρωβουλευτή, αλλά άξιο και με προπηρεσία σε πολλά μετερίζια του αγώνα, είναι ο Γιώργο Αυτιά, ο οποίο είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Τον στείλαμε εκεί και μάλιστα πρώτο. Εκεί λοιπόν έχει συναντήσει με ξένου παράγοντε, παράγοντε Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλου ευρωβουλευτέ. Όλοι αυτοί αγωνίζονται για την ενωμένη Ευρώπη. Ε, σε ποια γλώσσα μιλάει τώρα ο Γιώργο και επικοινωνεί με όλους αυτούς δεν το έχουμε καταλάβει. Βλέποντα χθε το Ρουμάνο, δαιμόνιος θα είναι ο επόμενο πρωθυπουργό mm -hmm. τη Ρουμανία. Από βοηθό βουλευτή ξεκίνησε και θα, θα φτάσει το έτσι. Ε? George very good. φύγαμε. Λοιπόν, που σημαίνει είναι. ότι πρέπει να το περάσανε. Ναι, που σημαίνει ότι πρέπει να το περάσανε. Κατάλαβε. Του που αυτιά έχει σημασία. Όχι ότι το του είπε ο Ρουμάνο που θα γίνει και πρωθυπουργό, του είπε George Very Good, το κατάλαβε ο Γιώργο Αυτιά τι απάντησε. Αυτά έχουν ενδιαφέρον. Αυτά ε, οι μάχε θέλουν να που δίνονται για την πατρίδα πρέπει να ε, είναι στο φω και να βλέπουμε ακριβώ κάθε στιγμή πώ δίνεται η μάχη, με ποια όπλα, με ποια εργαλεία, με ποιο τρόπο. Έχουν κάποια αξία και ο ιστορικό του μέλλοντο και οι πολίτε του παρόντο θέλουμε όλοι να ξέρουμε ακριβώ. Τι έχει γίνει, ο του μέλλοντος θα γράψει πολλά για τη Γουλουδού. Ποια είναι η Γουλουδού, είναι η λαϊκή, Λουδούγου, λαϊκή, γαλοπούλα που λέγαμε χθε με τον Αποστόλιο, λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία. Μας άρεσε πολύ αυτό που η Ντόρα Μπακογιάννη συνειδητοποίησε προχθέ. Μάλλον το έχει συνειδητοποίησει εδώ και καιρό, αλλά μα το είπε προχθέ στην εκπομπή του Κουβαρά για την λαϊκή δημοκρατία τη Γερμανία, την ΤΕΝΤΕΡ όπω την λένε στα γερμανικά. εξακολουθεί να υπάρχει ένας ρατσισμός των Δυτικογερμανών αυτό, αυτό λέω δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει τη Δυτική ναι. Γερμανία το... εμένα ο ταξιτζής που με πήρε την τελευταία φορά στη Δρέσδη με πήγε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και μου λέει εμείς ήμασταν καλύτερα επί Δετέρ de και μένω εγώ καγγελο και μένω εγώ καγγελο αλλά του λέει σοβαρολογείτε, μετά από 30 χρόνια μου λέτε ότι ήσαισταν καλύτερα στην ender, φεφέως λέει ήμουν καλύτερα. Επικομμουνιστικού καθεστώτο, λέει. Ναι. Επικομμουνιστικού καθεστώτους λέει. Ναι. Λέ. ναι. Θα καταλύσω. <Τι> Επικομμουνιστικού καθεστώτο, λέει. Ναι. Επί αυτού. Του καθεστώτο λοιπόν και νοσταλγούν οι Γερμανοί. Εμεί δεν νοσταλγούμε εδώ το όλα αυτά που, που γίνονται. Εμεί τα νοσταλγούμε και την ώρα που γίνονται. Γίνεται όλο αυτό με τον Άδωνη, το συζητάμε και αμέσω μετά το έχουμε νοσταλγίσει. Θέλουμε να το ξανακούσουμε, θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πα σε ένα νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα δεν νοσταλγεί. Αυτά που γίνονται στο νοσοκομείο, το ωραία που το έχουν φτιάξει και τόσο ωραία που γίνονται. Και δεν κάνει και τη σύγκριση με το Παρίσι που περιμένουν 22 ώρε, ενώ εμεί εδώ περιμένουμε μόνο 8 ώρε. Είναι στοίχημά του να το μειώσει κι άλλο και θα βγούμε πρώτοι, ενώ πόσο πιο πρώτοι να πάμε και θα μεγαλώσει η ψαλίδα σε σχέση με του Παριζιάνου, που εκεί δεν υπάρχει υπουργό να δίνει στήχημα ότι το 22 το κάνει 8 σαν την Ελλάδα, μπορεί και να βγαίνει κάποιο στα παράθυρα και να λέει: Θα γίνουμε σαν την Ελλάδα που το έχει καταφέρει και το έχει κάνει 8 ώρα Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν, δεν υποτιμούν καθόλου την νοημοσύνη των πολιτών και κυρίω δεν έχουν καθόλου να αυτοί που τα λένε και με τον τρόπο που τα λένε επειδή είχαμε και κάτι ευρωεκλογέ πριν λίγο καιρό και το 1948 28. Γι' αυτό το λέω. 2 11, 10 80 8 80 να πάρετε να δηλώσετε η που είμαστε μόνο 8 ώρες και συλληπιτήρια στους Γάλλους και συμπαράσταση που είναι 22 ώρες στην αναμονή. Θανάση Αθανασόπλος, ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρο του λαού τώρα, κολλάμε και τι πρώτες διαφημίσεις. Έλα πώ ρε! Έλα! Εσύ, εσύ! εσύ. Εγώ! Καλό φθινόπωρο να πούμε ναι. και στο Θήνιο. Χαίρομαι! Καλό από καλό καιρό! Καλοκεράκιδε! Είμαστε εδώ! Yeah. Χειμωνάκιδε! Yeah. Τον Πούλο! Περιμένετε! Εμεί σεβόμαστε τι εποχέ. Τώρα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Χαίρομαι που το Θήνιο, δεύτερη φορά που συμφωνώ με τον Μπάο, εξεστέλισε το πασόκ. Απέδειξε ποιο ήταν ο Ανδρέα Πομάντρεο να ξαλύπτει σπουδιάρισε την πατρίδα μα σε τον άνθρωπο. Άφησε όμω ισχυρή παρακαταθήκη στου επόμενου να τη διαλύσουν και αυτή. Το ξέρετε πολύ καλά. Mm. Από τότε μέχρι Πόσο μα καταχρώνουν εκεί, οι γίδετε, για να είμαι σε ρεαλιστέ. Εσύ μπροσέδη εκπομπή, όχι ποτέ φάει, έχουμε μιλήσει άλλε φορέ. Πάντα. Θα συμβαθώ με όλο που διαφώων ο Δεν είναι καθόλου αριστερό, δεν καμία να συμφωνήσω σε κάτι με αστερού. Αντιπασώ, απλά. Σα πιάσαμε εκεί, το κατάλαβα. Ορίστε. Είστε απλά αντιπασώκο και σα πιάσαμε εκεί, το πιασε. Τίποτε, εγώ να σου πω, είμαι ένα άνθρωπο που θέλω να με πειράζει κάποιο, να πληρώνει οτιδήποτε στο κράτο να μάθει. Νοικοκυρέω, μου... ρε παιδί μου, Πα... αυτό το πιάνω. Εντάξει, κύριε Παδελή. Σωστό, Μητσοτάκια, για Ούτε Μιτζοτάκη σήμερα, φίλε μου, όχι, εγώ φταίω. Υπά... Επειδή μου, Μιτζοτάκη τώρα, τον... όποιο δεν σα διαταράσει την κοινωνική ειρήνη, σα ξέρω εγώ. Με είναι πέρα όλα πέρα σε πέρα τάξη αλφαδιά, το πιασα, εντάξει. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Ο Μιτζοτάκη προστίμαρε του συνταξούχου γιατί δεν έκαναν το εμβόλιο το ψεύτικο, το αλήτικο που σήμερα έπρεπε να περάσουν σε. Α, σε... είμαστε σε ψέκα σε... επίπεδο, το... τώρα το έχω. Στρατιωτική... Μπερδέθηκα για λίγο. Ο... Κατάλαβα. Και οι αληφέ είναι καλέ. και τελειώνει το ήχο τους ο μήσο η ο άλλος που λιβάζα, τα γράμματα της του Χριστού. Νε τζωζες μόνο που το κρατάς στα χέρια μου να έχω τις του Ισού ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. το τάχε, Κρίμα αρθού που χάστηκε ο καμένος και κάνει ούτε... καριέρα σαν Τέλο πάντων. Πάντων. να με δεν καλά, γιατί όταν με σένα. Ο αρπάζει έχει με το... θέμα, το... δεν μπορεί. Το... Έχει καθίσει το σφυροδρέπανο και δεν βγαίνει. Λοιπόν, έλα να είστε καλά. Να πάνε να σε ρίξει χείρα, να πάω να σε ρίξει το σιτάρι με το δερπάνι. Σε ρίξει, αλλά το αρέσει το καλαμποκάλευρο. Τέλο πάντων, λοιπόν, να είστε καλά. Τώρα μα έχει δαλήσει τα αρχίλια με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αγοράκι, μπα, τα... μπα, τώρα σε δαλήσει τα αρχίλια. Τώρα δεν τον προσκυνάγατε τον Ανδρέα. Το 2024 τα τα παιδάκια μου με το ταξί που πήρα το 1987. Η μάνα μου καθαρίστρια και ο πατέρα μου οδηγό στα λοφορεία. Και ο γιο Μαλάκα. Άστε τον καλαμπούκι να λέει ό,τι θέλει. Άμα πα ψωμί και δεν το εκτιμήσει, είσαι 7 φορέ Μαλάκα. Τι μωρή καβλιά, με μαυρισμένο κολαράκι. Ε, ό,τι μπορούσα. Ο γυμναστήριακο τη μωρή καβλιά, καλώ ξεκίνησε. Σαν τε καιρό να πούμε τι κονσέρβε. Ε, γαμίσου. Τι γίνεται. Ε? Γιατί δεν σα τι Ναι, εντάξει, και εμένα να πούμε πολλέ φορέ. βλέπω εδώ να πούμε γίνεται χαμός στο σύριζα. Πήρα και εγώ να πω τη μαλακία μου. <γιατί> Το γυμναστηριακό, το φουσκωτό, το όμορφο το παιδί. Να φύγει όσο είναι καιρό από τον μπουρδέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σου νοιάζει, ένα μονέ. Α, για να αφαιρώ αφαιρώ. στη διαδημοκρατία μαζί σα. <συσκωσί> το καταλαβαίνω. Πέρα, μα, μα εκεί ανήκει ο άνθρωπο, ρε Αγοράκι μου. Κοίτα τι φάντα στο καθρέφτη, μόλα Με όλα αυτά τα λέσια σόμοκρα να πει. Τι δουλειά έχει δεκακομήρια εκεί πέρα. Φύγε ρε Τράβα, στα μισοτάκια, δεν πιάει τρε. Όποιο είναι ΣΥΡΙΖΑ είναι και ωραίο. Τεμία για πάντα. Σ' αγαπώ πολύ, καλή αρχή και θα τα ξαναπούμε.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 Δεν ρώτησε ο Υπουργό εσά και δεν έχει σημασία και δική σας η δική σα γνώμη. Εφόσον το λέει ο Υπουργό, ξέρει παντού ισότερο. Ποιο ξέρει, Ξέρετε εσεί τι γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα. Πάτε ένα βράδυ σε ένα νοσοκομείο, περιμένετε 8 ώρε και βγάζετε συμπέρασμα για αυτό το νοσοκομείο. Για να νοσηλευτεί κάποιο, για τα σεντόνια που δεν υπάρχουν, για τα στενοφόρα που δεν υπάρχουν, για του γιατρού που δεν υπάρχουν. Ενώ ο Υπουργό έχει τη συνολική εικόνα και μα διαβεβαιώνει ότι δεν έχει και λόγο να πει ψέματα δεν είναι τέτοιο. ούτε να κοροϊδέψει τον κόσμο, επίσης δεν είναι τέτοιος. Και μας είπε ότι είναι καλύτερο. Άρα πάνε όλα καλά στον τόπο, ακόμη και στα θέματα της υγείας. Πολύ καλά πάντα τα πράγματα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γεροβασίλη θα απαντήσει τώρα και αποδεικνύει αυτό ακριβώς. Πόσο σωστό κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή στον σωστό ΣΥΡΙΖΑ. Γίνονται εκλογέ, ξαναεκλέγεται ο Κασελάκης. Αρχίζουμε την αμυσβήτηση πάλι. Δεν είπε κανεί ότι δεν θα εκλεγεί. Ο καθένα θα μετρήσει τη θέση του απέναντι σε αυτό. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια ατζέντα, η οποία ήταν άγνωστη την εποχή που εξελέγει πρόεδρος ο ο Στέφανο Κασελάκη. Αν επιβεβαιωθεί, εδώ είμαστε. Άρα είναι άλλο κόμμα μετά. Εσεί έχετε θέσει αυτό το κόμμα μετά. Δεν το γνωρίζω. Θα δω αναλόγω κόμμα είναι αυτό. Έχετε θέση αυτό το κόμμα μετά. Δεν το γνωρίζω. Θα δω αναλόγω κόμμα είναι αυτό. Θα δούμε. Εδώ υπάρχουμε εμεί και θα δούμε πώ θα πάει το κόμμα. Τι δεν ξέρει τι κόμμα είναι αυτό. Δεν ξέρει ότι ο άλλο ήρθε για διακοπέ πέρυσι, χωρί χειμωνιάτικα και ξαφνικά έφυγε αρχηγό τη αντιπολίτευση μέσα σε 1,5 μήνα. Αυτό και μόνο δεν αποδεικνύει τι ακριβώ κόμμα είναι αυτό. Δεν ξέρει το συγκεκριμένο κόμμα. Έλεγε ότι δεν θα φέρω με τίποτα μνημόνια. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και η κυρία Μέρκελ, η μαντάμ Μέρκελ, θα αναγκαστεί να δεχτεί αυτά που θα τη λέμε εμεί και μέσα σε. 17 ώρες έφερε μνημόνια και το δέχτηκαν όλο αυτό και κόψαν και το ΕΚΑΣ και δώσαν και τα καζίνο και φέραν και τα φάντς να παίρνει ηλεκτρονικά για ψυχολογικούς λόγους τα σπίτια του κόσμου. Δεν τα ξέραν όλα αυτά. Τώρα περιμένει Γεροβασίλη να δει τι κόμμα είναι αυτό ώστε αν θα μείνει μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Κομμωδία από όποια να το πιάσει κανείς. Λαός τώρα μέρος δεύτερον.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 Με άρ και όλα υ. <Τις>, και τι έγινε, δηλαδή κάτι για τον Ιούλιο. Έλεπει την φιλέπια. ανασφάλεια στον κλάδο μα, τη βλέπει. Το βλέπω, δεν είναι. Πλύτρεται <κάνα>, με <σφτά> το κασελάκι. Ο κλάδο τη άτυρα πλείται. Κάτι πόντα όσου μήνε πούσα να ξάπτο στην παραλία, έγραψε κανένα live να αφού μα δούμε τι είδει μαλλακέ άλλα ασφαλιά. Έγραψα. Έγραψα καινούριε μαλακίε. Το Σαββατοκύριακο ο Κούλε θα είναι στη Θεσσαλονίκη ενώψει της ΔΕΣ. Άρα να μην πάμε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ναι, θα είναι φρούριο, λέει η πόλη. Τώρα ναι, έρχεται ναι. και το μετρό τον άλλο μήνα, σε δύο μήνε. Άσε, τώρα θα γίνει χαμό. Άσε, κάθε δύο μισή λεπτά, να μην ξεχνιόμαστε και μετά από λίγου κάθε και νέα ΜΑΤ από την Αθήνα. Τι θα Δεν υπάρχει, που είχε καταργήσει ο μια για να γίνει βλέψεις στην αστυνομία.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 Ε, ναι, Έχουμε τη συνείδηση, έχει πριν να κατεβούμε και σε διαδηλώσει είμαστε. Και πότε θα κατεβούμε πώ θέλει σε διαδηλώσει. Είδε, έχει μια υποβίβαση του να κατεβούμε, να ανεβούμε έχει σημασία. Δηλαδή κατέχει παπάντε λένε οι περισσότεροι να βρίσκουν δικαιολογίε για να μην προθερά να μην κονίζουν από τη βολή του. Ο καιρό είναι βολικό, δεν έχει κάψονα, δεν θα βρέχει, δεν έχει μόνο. Άρα, βολεύει συνθήκε. Να σου πω πότε έτσι ότι ο κούλη σε πέσει. Όταν τον φεμπητήσουν μέσα από το κόμμα του. Τότε. Αχα. Απλά τα πράγματα. Απλά τα πράγματα. Εκτό καν έρθει ο μέγα μεσία, το εθνικό κεφόρο. Με το φρέσκο Ινστιτούτο αυτόν που έχει, ξέρεις Ποιο είναι το Εθνικό Κεφάλαιο Που έκανε ένα Ινστιτούτο τώρα πρόσφατα Ναι Έλα, διαβολικά καλός. μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό ο, Α, ναι, διαβολικά το καλός Το ε? Εθνικό Κεφάλαιο και μα σώσει τότε θα πέσει ο κουλή, Δηλαδή τότε θα καταλάβουμε όλοι ναι. τι χάναμε Να σου πω, τελικά κατάλαβα, πήγα φέτο στην πατρίδα μου. Αλχαντροπολίτη είμαι, δεν τρέπομαι να το πω. Παρ' όλα αυτά που υποτίμησε και έχει απόλυτο δίκιο. Ρε, εάν δεν ήταν εκεί στη Νέα Μάκρη, στη Μεσήμβρια και στα Δίκελα θάλασσα αν και εγώ ήταν η θάλασσα, μέχρι και η θάλασσα ρε θα είχε καεί. Είδα πράγματα από σ' όλοι, είμαι κοντά στα 60, πράγματα που τα θυμάμαι από την πρώτη μέρα που άρχισα να καταλαβαίνω τον κόσμο. Έχει καεί από το σουπλέ, από τη δαδιά μέχρι και τι άπε όλο ο εύρο. Και το σπίτι του πηγαίνουν και ψηφίζουν νέα δημοκρατία. Μην βρίζει, δεν τρεις, θέλω. Τρει φορέ δεν έχουν δώσει δικαιώματα. Του. Γαμώ τα σπίτια του, γαμώ την επόμενη φορά να καεί τη θάλασσα, ρε Σας δεν παρακαλώ. Δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Πά στο βόρειο έβρο επάνω. Και έχουν οι φωτογραφίε του γέρου του Καραμαλή και τη Χούντα δηλαδή. δίπλα Δηλαδή να σου καεί το μυαλό τελείω. Ο Καραμαλή που έδιωξε τη Χούντα, ο Εθάρχη ο Ντεμέκ, έδιωξε τη Χούντα. Και αυτοί πιστεύουν καραμαλή και Χούντα μαζί. Όχι οι άλλοι μαλακί παίρνι που πιέτει και λέει τι να σου κάνει ο μισό. Τι να μας κάνει ο μετσοτάκης, πώς να μας δώσει κι αυτός. Ρένα μπουρδέλο! Όπω και στην καρδίτσα, όπω και παντού, μου φίλου που έχω και συναδέρφους, Πρεθεί όπω όλη τρέλα μιλάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να σε καταστρέφουν, να αγαπάνε δέκα γενιές, γονείς, παιδιά, εγγόνια, μισέ γονά. Και κύριε που που τους παππούδες μα και τους πατεράδες μα μετανάστε από Schlendern στη Γερμανία, Και αυτοί ψηφίζουν ακόμα δεξιά. Θα πάνε να γαμμιστούνε ξανά. Τρει και εκεί, πιλιά πολλά στατιστικά. Δεν φάνηκε τσαντισμένο ο συγκεκριμένος ακροατής, δεν ξέρω γιατί δήλωσε έτσι. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα έχουμε τις παραγγελίε σας, οι πρώτες της σεζόν, εδώ κλείνει και η πρώτη βδομάδα της νέας σεζόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας.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 Αν κάποιο πολιτικό γένα μένω Α ρρι πολικός πάνξς μ φάν ξίς ς ι Το θεωρώ το καλύτερο μέσα στην ιστορία. Τελείωσε. Αποστάλη. Έλα. Μήπω μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντάζ Κυριάκου Μητσοτάκι με γουνέμπορα. Ρε μαλακισμένο. Εσύ είσαι πάλι. Oh, θα δούμε. Σε Ε, θα ήθελα να βάλω κάποια σμπότ στο ραδιόφωνο σας. Τι ακριβώς. Για γούνα δέρμα. Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας μπορεί να έχει ένα μέρισμα από αυτήν τη νέα δυναμική ανάπτυξη. Λε, Έφερα στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Τρεμα α*****α δερμάτινα σου λέω και γούνα. Θα βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο ολιστικά. Άντε και γα***** σου ρε. μια διαθήμηση. Με τον Νίκο Γκάλι. Ρε, μαλακιάς, με ανώσεις, πάλι. Ξίδι. Πού σου λέω το κολέπεδο, Είμαι πρωθυπουργό, άτομο και γα... Κάθε καλοκαίρι η χώρα πνίγεται. Βυθισμένη σαν το Τιτανικό από τον τουρισμό. Κάθε καλοκαίρι η χώρα Με την με Κάτι άλλο, επειδή έχω και θράσος, θέλω και αφιέρωση. Mm -hmm. Επειδή είναι κάτι μάλλον που ονομάνε με νέα δημοκρατία και Μτσιοτάκη. Θέλω να βάλει μερικά επιτέλου τη δημοκρατία. Να μιλήσουμε περισσότερο για αυτά τα οποία έχουμε κάνει εδώ και 9 μήνες. Εδώ και 9 μήνες, βλέπετε σε 9 μήνες έχουμε κάνει πολλά. Καμία βοήθεια, τίποτα το σπίτι μου παραλύγωσα θα εγώταν. Έχουμε αγανακτήσει την πυρολεξία. Η ελπίδα μα είναι να βαρεθεί η φωτιά να καίει και να σταματήσει μόνη τη. Υπάρχουν πάνω στα κεραμίδια ανθρωπή. Μπορεί να έχουν πνηοί άνθρωποι. Είναι στα εθνική κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. Σαυγικά βλέπουμε δύο παιδιά τη ΣΑΚ, τρέχανε, λέει, παιδιά, φύγετε, έρχονται, επιδρομεί, κροατέ. Σκεφτείτε πόσα περισσότερα θα κάνουμε σε τέσσερα χρόνια. Και θέλω να βάλει στο τέλο το Μαλάκα, τη Λάκω, γιατί Μαλάκα είναι που βγήκε, και είπε κιόλα ότι σα ψήφιζα 30 χρόνια γιατί τότε ήταν εμβολεμένο. Εργαζόμενο από τα λοιπάσματα καβάλα. Ότι ξεμβολεύονται κάποια στιγμή θα ξεμβολεστεί. Ναιόλη, που έρχεται αυτός ο Μαλάκι και ζητά υποστήριξη σε μένα, από μένα που δεν ψήφισαν. Ναι, Δημοκρατία! Και πάω κάθε φορά που έρχεται κάτω και φωνάζω να πούμε υπέρ Έτσι, για να μαθαίνουν οι μερικοί μερικοί, επειδή άκουσα όλες σε επαναλήψει, έφαγα κοσέρω να κάνει τα μαλάκα σκορμού. Το είπατα. Για τι μας μα Δεν θέλουμε ο Εύκο. Θέλουμε να πάμε στο Κοστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Για ποιο λόγο πείτε μα. Tu rak no tiene porque cosa logo beso. Piada fue en amarillo para que te sientas. que nadie Έλα, πώ το λέμε τα πράσινα. Ε, εντάξει τώρα σήμερα, μέρα που είναι, θα το κρατήσουμε βέβαια. Πράσινα μίλα, πράσινα μπερέ, τι άλλο. Όλα πράσινα, βασικά. Μπορώ να ζητήσω παραγγελία την Παρασκευή, δεν κάνει λόγω τη ημέρα. Κάνει. Λοιπόν, να μου βάλει το μπέρο που λέει ρε κουρέτα, ρε κουρέτα από την πολιτική που λέει. Να του κολλήσει από πίσω μετά αυτό την ταινία με τον Κωνσταντίνο και την κοτού, η γυναίκα που μη τον άντρα. Ρε, καραβάκο, Ρε Μπουρδά Καραμπάκο, Ρε Πολιτική Απατεώνα Μπας ρε Καραβάκο. Τι κάνεις ρε εδώ Στο πόλο, Σκόντεψα να με σκοτώσουνε, Τι ρε Ότι ξαναπιάνουμε δουλειά Δεν τρέπες λίγο. Ρε Μπουρδά Καραμπάκο, Ρε κουρέτε. Μετά να βάλεις η Μουγιουκλάκη την ταινία γύρω από Ψάρια, Ψάρια, Ψάρια πουλάω. Ψάρια πουλάω. Ρε, Τιλιάδες εκατομμύρια νεκρά ψάρια. παπα πα πο, πο, που σπαρτάει. έχω σήμερα! Και μετά τον τη γυρεύει τέτοια ώρα που στη χώρα. Δεν να σε κούραζα. Όλα καλά. Συνέχεια, τον Από ψαρας μέσα στη χώρα Λάβετε τα ψάρια εκατό μέτρα, ρε, απ' το Διμήνι! Μην αγαπείς σε καρδιά του Εδώ σε κάποια γειτονιά Θέλω να κάνω το Βόλο, μονακό! Για είχασε την πετονιά του Ρε κουρέτε! Κι είναι τα μάχαζ για κλειστά Τα θάβεις τα ψάρια από μέσα Τι γυρεύει τέτοια ώρα Ο ψαρας μέσα στη χώρα Μετά πηγαίνουμε και κανένα. τσίπουρο Εγώ θα το έλεγα του χόλου τα εννιά μέρα δηλαδή που είπε ο Χάρης Δούκας για τη χώρα και το χώρο. Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Το χώρο κυρίως. Πού τα θυμάσαι ε, τώρα. Ε... Πείνει το καλοκέτα είχε πει. Αυτά τώρα έχουμε 62 υποψηφίου πρόεδρους του Πασόκ. Τι σημασία έχει. Τι μου έφερε στο μυαλό. Α, τι σου έφερε. Είναι εκείνο το τηλεφώνημα τη Καθηγήτρια Αγγλικών που τη ρωτούσες αν έρχεται στο χώρο σου Κάσε εσύ στο δικό της χώρο. Α, ναι, αν το έλεγα τώρα θα μ' είχανε κρεμάσει για συξιστή. Ναι, την αγγλικού αν μπορείς και ρίξε μέσα και τα αγγλικά του Τσίπρα. Α, Δεν μάλιστα. ξέρω. Πώς ήρθε αυτός ο συνειρημός, δεν μπορώ να καταλάβω. Έλατε. Ρε κουρέτε. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Παλούρδο. Ο ίδιο ναι. Μ' ακούτε. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου ποιο είναι. Θα τηλεφωνώ εκ μέρου του τσίγκριου του Παναγιώτη. Μου έδωσε στο τηλέφωνό σα. Τι θα θέλατε. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Μου είπε... ε, συγχαρητήρια. Μου είπατε ενδιαφέρεστε για τι κόρε σα. Για τι κόρε μου, ναι. Θέλετε να αγοράσετε μία. Πουλάω Την κόρη Καραμπόκη. <laughs> <laughs> Τίποτα. ήταν ένα χιμωράκι γιατί σαν Παλούρδο έχω χιούμορτ. <laughs> πείτε μου λίγο εσεί, μαθημά τα σπίτια. Πόσο πάει η ώρα <laughs> Αναλόγο στο επίπεδο. Θα μου πείτε την ηλικία του. Είναι 10 και 12. Έχουνε κάνει καθόλου αγγλικά Έχουνε κάνει, ναι, καθόλου. Έχουνε κάνει ή δεν έχουνε κάνει τώρα. Αυτό που μου απαντήσατε, που με ρωτήσατε. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και έχω μάθημα να θέλετε να συνεργάζεται. Πείτε μου λίγο πόσο πάει η ώρα να ξέρω πάνω κάτω που παίζουν οι τιμέ. Ένα έβρο τιμών. Πριν χάσουμε το ευρώ να μάθουμε το των τιμών. Δεύτερο χύμω. Πείτε μου ένα ευρώ να ξέρω πάνω κάτω, κυρία μου αγλικού. Καταρχάμαι δεν είμαι αγλού, είμαι καθηγή. Γύτρια <Τοίητρια> γλυκών. Εντάξει, τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε, αγγλικά δεν διδάσκεται. <σοίγε> και αγγλικού, αγγλικά λέει και αγγλικών τα λέει τώρα. Καταλαβαίνω. <σοίγε> Είπαμε να κάνουμε και πέντε λεπτά και δεν έχουμε ε, θα σας λέω πως πάει η ώρα και δεν μου λέτε. <σοίγε> Ωραία. Upset. Και άλλη τιμή παίρνω στη Lower, εντάξει. Καλά, Lower είναι και πιο μερακλείτε. Να σας πω, ε, πείτε μου λίγο, έρχεστε στο χώρο μας ή ήρχομαστε εμεί στο χώρο σας Εγώ έρχομαι στο χώρο μα. Ωραία, yeah. ελεύθερα πια σήματα. Είστε μεγάλο μαλάκα, εσύ αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας Καλέ τα αγγλικά θα τα κάνουμε. Ρεκουρέτε! <Ρε <κουρέτε> Η ποιότητα ζωή μοιάζει καραμπληκτική με τα ράφια λαγεμάτα λαδοφτά, Barre pass, market pass, but do not pass. Bar refuse the pass. <laughs> Θυμάστε το τέλο, αφιέρωση. Το τέλο, ναι. Πε μου τη θεάτριγο. Αυτό παίζουμε μόνο τέλο. <Τι> ναι, λοιπόν, θα πάλι στη... Το τέλο το έχω κάνει πολλούς, όμως, με πολλού όμω, με καραμαλί, yeah. με διάφορου. <Τι> άκου τώρα ρε μαλάκα. Βάζει το τσιμπαρασκευά μαυαριέτε. Τι α, μα, ποιον, πώς. παιδί μου. Αφιέρωση, πορε, περίμενε, καινούριο. <Τι> βάζει τη φίλη μα από το σούπερ μάρκετ που σου κολλάει. Και αυτά που λε, εσύ βάζει στο μυτσοτάκι. Αυτού του δύο. Η κοπέλα από το σούπερ μάρκετ και το μυτσοτάκι. <Τι> Εντάξει, καβιάρι <ρε>, μου. <Τι> ρε πουρέτε. Έλα, η Ειρήνη είμαι. Γεια σου, Κυριακό Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, έχει καταλάβει ποια είμαι. Δεν μα νοιάζει. Έλα, ρε, μωρό μου, πια. Είμαι στο καράβι, το έγινε, θα γυρίσω αύριο. Έρχομαι μονοήμερα. Πάμε στη θάλασσα. Δεν μου λε, πότε θα βρει σήμερα. Σε τέσσερα χρόνια. Υπάρχει κόσμο που σε χρειάζεται. Θα κάνει κάτι γι' αυτό. Θα ξήσω την πena αρχή... μου Έλα, χάι, σε ψεμόρου μου. Σα παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Γιατί δεν μπορείτε να βγει δέξω. Πλημμύρισα, θα και τα, φρέαδια, κι κι τα μας, πόλια, λίγα χρόνια με Αύριο έχει η Ιντουλίνη η Θέλω να τα στραχηρώσει στο Μόνο να γελάσει με το μίστο Πασχαλί Θα ανταμώσουμε στο φεστιβάλ Σα κοιτάζω και ελπίζω Μία ματιά να πέσει και εδώ το παραπονο αρχίζω πες τη μαμά σου να παίξω κι εγώ Έλα μόνο να γελάς Έλα μη σταματάς Έλα να με φυλά. Μπάμπο ρε, βάλε μας την περαιπ. Πώς να χωρέθηκα Αυτή ήταν η ρε. Κι ήταν η μόνη 90+, και Εκείνα καταλάβεις τι αξία έχεις εσύ. Μόνο εσένα ακούγε. Βάλε μας την ξανακούσαμε πάλι. Ο Θεός στην ψυχούλα της. Ναι. <Τι> Αποσταγή. Μπάμπο! <Τι μπάμπο>, <Τι μπάμπο>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 Να μαζίσεις! Πολύχρονη να είσαι. Ευχαριστώ. Πολύχρονη και οξυδερκή. Πώς. Γκάμισε το άστο. Να παίρνει τηλέφωνο. Πόσο καιρό κι απάει Ρε κουρέται.